Δημοσιοποιώντας εδώ και πέντε πια μήνες μια τρίτη δέσμη στοιχείων για την αγορά χαλκού προσπάθησα να λάβω υπόψη το διωγκούμενο έλλειμμα μνήμης μια και πιστεύω ότι η οργανωμένη λύθι βρίσκεται στον πυρήνα της καινούριας άθλιας από κάθε πλευρά της κατάστασης. Είναι επίγον, νομίζω, να θυμηθούμε έστω για λίγο έστω με κόπο και αποσπασματικά, κάτι από όσα προγραμματίστηκε να ξεχάσουμε. Την προβληματική της νεωτερικότητας, κάποια από τα αίτια κατάρεψης της δημοκρατίας και ανόδου του φασισμού, και παραλλήλως να ανακαλέσουμε κείμενα που επεκτείνουν εμέσως αλλά και αποτελεσματικότερα τη διαθέσιμη μνήμη. Δι' τη της σκολιάσοδου επανήλθα στη λογοτεχνία, προπάντων στην ποιήση, που άλλωστε απ' την άλλη πλευρά της κάνει ως γνωστόν για λίγο να μην νιώθεται η πλήγη. Για πολύ λίγο όμως πια. Τούτη η εγκομιασμένη και κυρίαρχη κάποτε πλευρά ξεθοριάζει ταχύτατα. Οι αναγνώσει, οι κριτικές, το βιογραφικό υλικό είναι δυνατόν να κλιμακώνονται και να διαπλέκονται ενώ δια της κλιμάκωσης διερωτόμεθα για τη χρήση τους. Νεότερα και παλαιότερα παραδείγματα είναι δυνατόν να αντιπαρατήθενται, να αντιπαραβάλλονται και να δημιουργούν από μόνα τους το ερώτημα που ολοένα ένα εντείνεται. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά μου φαίνονται κάθε τόσο Πάλι και πάλι η αίσθηση αυτή επανέρχεται όπως την Ελωνοσία ο Υπόστροφος Πυρετός ολότελα άχρηστα. Γύρω μας και εντός ο ζώφο επεκτείνεται και πυκνώνει. Και είναι αναπόφευκτη η αίσθηση καρικατούρας όταν εσύ παρόλα αυτά μιλάς για τον Πετράρχη σαν να μην κατάλαβες τίποτα. Μου φαίνεται λοιπόν εντιμότερο. Να αφήνω αυτόν τον υπόστροφο πυρετό να εκδηλώνεται, Να ανακόπτω όσο συχνά το αισθάνομαι απαραίτητο τη ροή, καταγράφοντας ένα είδος επίκαιρων στοχασμών εν μέσω των ανεπίκαιρων. Εξίσου αναγκαίο μου φαίνεται να επικαιροποιήσω τους ανεπίκαιρους υποτίθετες στοχασμού. Γιατί πράγματι, απ' τη μια πλευρά της, η αυθεντική λογοτεχνία είναι μονίμως επικαιρή.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 των αυθεντικών έργων τέχνης πρέπει να επαιρωτάται ακατάπαυστα. Ώστε δουλειά μου είναι και να αναδείξω την καινούργια συνθήκη ακρόασης. Πολλά από αυτά που θεωρούσαμε ακουστά πέρασαν στην περιοχή των υπερήχων. Στη θέση τους και ενώ νομίζουμε ότι τα ακούμε ακόμη, τι ακούμε άραγε πια. Έτσι η δουλειά μου διασπάται για να παραμείνει ακέραιη. Θα προσπαθήσω να του εξηγήσω ευθύς αμέσως αυτό. Μεταφράζοντας το αλεξανδρινό κουαρτέτο του Ντάρελ, ο Εμίλιος Χουρμούζιος χρησιμοποιεί, θυμάμαι, τη λέξη μοναξιασμένος εκεί που θα περιμέναμε να γράψει μοναχικός. Το νόημα σε γενικές γραμμές δεν αλλάζει προφανώς. Η επιλογή όμως του Χουρμούζιου δημιουργεί την εντύπωση διάβρωσης μάλλον παρά κατάστασης. Παθήματος μάλλον παρά συνθήκης. Κάτι τραχή και συσπυρωμένο, αγκαθωτό και βουβό, κάτι λιγότερο παθητικό και εξευγενισμένο, πιο άγριο εν τέλει και μαζί παρετημένο και κατατονικό, προκύπτει καθώς ο μοναχικός μετασχηματίζεται σε μοναξιασμένο. Ίσως φταίει το ότι καταραίουν πολλές συνδηλώσει. Δεν λέμε επί ότι κάποιος έλαβε το μοναξιασμένο σχήμα όταν καρύ μοναχό Κανεί δεν θα υπέγραφε την επιστολή του σε παλαιό περιοδικό ή το σχόλιό του σε παμπάλαιο λεύκομα ως μοναξιασμένη καρδιά. Καλυπά και λοιπά. Χάνονται λοιπόν συνδηλώσει ενώ κερδίζουν έδαφος, η παρετιμολογία και ο ήχος. Φυσικά, ο χουρμούζιος δεν κάνει εκπροθέσεως τον μετασχηματισμό. Μια και τον διαθέτουμε όμως, θα μπορούσαμε να μιμηθούμε τον εγκονόπουλο, που αναρωτιόταν σκοπτικά, αλλά όχι μόνο σκοπτικά, όχι εντελώς σκοπτικά, αν ζηλεύουν ή αν ζουλεύουν οι θεοί, σαν να ήταν αυτό το μόνο ερώτημα που τώρα πια έκρεμει και όχι το αν οι θεοί ζηλεύουν ή όχι. Περπατώντας μετά τα μεσάνυχτα στην ερημωμένη Αθήνα και ηχογραφώντα τα βήματά μου νοερά, συλλαμβάνω με την περιφερική μου όραση τον άμορφο σωρό «Σώμα κουβέρτε. Ένα. Σε κάθε είσοδο πολυκατοικία πια, σε κάθε εσοχή. Συλλαμβάνω με την περιφερική μου όραση τον σωρό κουβάρι να παραπέει όλο μαζί στην τοσίτσα, έχοντα πάρει την οθευμένη δόση του. Συλλαμβάνω με την περιφερική μου όραση το σύμπλοκο πλάτι, μπουκάλια, καθρέφτη, στα βάθη των μπαρ που απέμειναν ανοιχτά, να αναπαράγεται επάπειρον. Και αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι αυτοί, εξορισμού μόνοι, Αφού το πρωταρχικό ερώτημα απαντήθηκε, οι θεοί ζηλεύουν έτσι κι αλλιώς, θα μπορούσαν καθώς χάνεται καθένας μέσα στη δική του δίνη και η συνθήκη του παγιώνεται να χαρακτηριστούν μοναχικοί δίχως να γίνουμε αγενείς δίχως να αισθητικοποιήσουμε το κακό. Στη μεγάλη σύνθλιψη που έχει αρχίσει ο βίος παίρνει σιγά σιγά τα χαρακτηριστικά που ο Χόμπς φαντάστηκε κάνοντας ένα ξόρ και ένα αγνία του, να ισχύουν πριν από τη μεγάλη έκρηξη. Τίνει να γίνει ενδεή, βρώμικος, κτηνώδης, βραχή, κυριευμένος από το φόβο. Και οι άνθρωποι που συλλαμβάνει η περιφερική μου όραση είναι μοναξιασμένοι, χτυπημένοι από μιαν ευνηδίω εκδηλωμένη και αλλιώτικη μοναξιά που καιρό τώρα κατέτρωγε τα συλλογικά θεμέλια. Και είναι ολοένα περισσότεροι, τόση που η περιφερική όραση καθε αυτήν, να καταντά αυταπάτη και πρόσχημα. Θέλω να πω κι αν κοιτούσα καθέναν που βρίσκεται υποτίθεται πάνω από το όριο της κατάρρευσης, αν τον κοιτούσα στη δουλειά, στο λεωφορείο, στις παρέες, στο δρόμο, κατάματα, μια οποιαδήποτε στιγμή της εργάσιμης μέρας, που καλύπτει τώρα πια και τη νύχτα και τον πάλε ποτέ ελεύθερο χρόνο του, είναι ολοένα πιθανότερο πως θα έβλεπα με στα μάτια του κάτι τραχή και συσπυρωμένο, αγκαθωτό και βουβό, κάτι λιγότερο παθητικό και εξευγενισμένο, πιο άγριο εν και μαζί παρετημένο και κατατονικό, κάτι που απλώς δεν εκδηλώθηκε ακόμα. Όλο ένα περισσότεροι νιώθουν μόνοι τους και επιπλέον όχι όπως θα το ένιωθαν ίσως εχθές, γιατί τίνουν πια να συμπέσουν δύο επινοήσεις των απαρχών της νεωτερικότητας. Η έννοια του νομικού προσώπου, η ατομικότητα δηλαδή, και η γκυλωτίνα. Και αυτό το μοναξιασμένο, ο πλήθο, ψάχνει απεγνωσμένα να βρει μορφές αλληλεγγύης που θα έδιναν νόημα και διέξοδο σε ό,τι το συνέχει έτσι κι αλλιώ. Αλλά στο νόμισμα που στροβιλήσουμε εμεί, αγορεύοντα περί ανεργίας, σαν να ήταν μόνο μετρήσιμο μέγεθο. Και περί μυσαλλοδοξία, σαν να μην στη μοναξιασμένη ζωή, αυτή η πλευρά πάντοτε χάνει. Στη σαλή του μνήμη, καταλήψει του 79, κυριαρχούσε το σύνθημα: εκτό από τον υπεριαλισμό, υπάρχει και η μοναξιά. Γιατί τόσο ήταν το μυαλό που κουβαλούσαμε τότε. Μπορούσαμε να δούμε, θέλω να πω, τι ψευδεπίγραφο περιείχε η μετονομασία υπεριαλισμό, και ποιαν υπεκφυγή προπέθεται. Μπορούσαμε να δούμε την απατηλή με δηλαδή. Αλλά δεν ξέραμε ακόμη ότι από μια ανάποψη υπάρχει μόνο η μοναξιά, όπως από μια ανάποψη στο δελτίο ειδήσεων μετράει πια μόνο το δελτίο καιρού. Δεν είχαμε δει, όπως το έθεσε ο Ντεμπορ, ακόμη τον ουρανό να σκοτεινιάζει εξαιτία της κυβέρνησης. Τα δέντρα δεν είχαν πεθάνει από ασφυξία και τα αστέρια δεν είχαν σβήσει από την πρόοδο της αλοτρίωσης. Μέσα σε αυτή την ολοκληρωμένη, όπως τα λέγαμε στα μαθηματικά μοναξιά, ο χαλκός που αναζητάμε εντοπίζεται θαμμένος ολοένα βαθύτερα και ολοένα συχνότερα συναντάμε προσωμιώσει του. Θα πρέπει να κάνουμε κόλπα, να μεταχειριστούμε τεχνάσματα, ώστε και οι προσωμιώσεις να αποκαλυφθούν. Θα πρέπει να εντοπίσουμε τα καινούργια προβλήματα, που ίσως, το ξαναλέω, αφορούν καθεαυτήν τη συνθήκη ακρόασης. Θα προσπαθήσω λοιπόν εφ' εξής, να επινοήσω τέτοια τεχνάσματα. Ένα καλό κόλπο... είναι να αναπαρασταθεί η καινούρια συνθήκη ακρόασης... ώστε να καταστεί, ας πούμε, ορατή. Θα φιλομετρήσουμε ένα άειλο βιβλίο... μιαν αισθηματική ιστορία. Το κρυφό νήμα που την διαπερνά... είναι η πεποίθησή μου ότι έχουμε οδηγηθεί σε μιαν αλλαγή παραδείγματος όπως θα το έθετε για τις επιστήμες ο Τόμας Κούν. Και επειδή αυτά τα κόλπα είναι ζόρικα και μη μοναχική, επειδή επιπλέον έχει τους δικούς του νόμους το ραδιόφωνο, αλλά και κανείς δεν μπορεί να επιδείξει έξω από τη σκιά του, όχι χωρίς βοήθεια τουλάχιστον, θα προσφύγω σε φίλους».